Πρώμε το Ειδικότερα σε σένα πιτσίρικο που μου λες πως τα αγαπάς Μα πρώτα πως ξεκίνησε και τώρα τελειώνεις με σε φρένα Σεβασμός όλους αυτούς που ασχολούνται με τα φρένα Όπως και σεβασμός σε όποιον είναι πιο παλιός Είσαι μικρός Και για γράφει τι έχεις πολλά να μάθει Απλός Ως χογιάς ένα μάτι ακόμα που νιώθεις πρώτη μου σ' ένα μήνα Λυπάμαι αλλά δεν είσαι αποδεκτό Ούτε καν από τα φταγεις στην Αθήνα Πώς θέλεις να σε εμάς όταν ξέρω από την πρώτη μέρα κιόλας πως εισέφερας Καθήκον καθενός είναι να είναι και σωστός Γιατί σε βλέπει και ο μικρός yeah. Και δεν έχει να μάθει αλλιώς Ήταν περίπατος που λες Ένα βράδυ μετακάνς Ήταν και νοσοτήκος και εμφανίστηκαν οι bands Διαπίστωσε και εσύ ότι Τι μας μιλάνε Και όταν ξημερώσει δες στη μήνυμα περνάνε Περίπαντος που λες ένα βράδυ με τα κάντζ. Ήταν και νοσοτήχος και εμφανίστηκαν οι Γάνι Διαπίστωσε κι εσύ ότι οι τύχοι μας μιλάνε Και όταν ξημερώσει δες στη μήνυμα περνάνε Είναι σαν στήχη μαμάκα, μαραστημένος τσόκος, αλκοολισμός, ναρκωτικά είναι ο λόγο ο Τρόπο κόπισε τα καλώδια. Μόνο σπρίξτα στο χέρι και κάνω ράπεν. Τα φλέβια πρώτο. Δεν θα σε έκανε πιάσιμο ούτε το ρόιτερ. Ράψω το σκενημένο μα με γονίδια πόιντερ. Πίνω το τέδρα που παζλ κάνει το ξυλοκόπο. Παρά τα κιλό κι αν έχει κι άλλο για χάσιμο χρόνο. Το να το ζει στο δρόμο ρε κορόιδα. Δεν σ' απαγορεύει να ανέβει στα πεζοδρόμια. Και πίστε όλα όμοια όρια. Παρτευπούλικα εφού θα σα πριν να σα στείλω ισόβια. Παρα μορφούνο Ανέγαυμα το προφίλ σωτιανό μου κοφώ τα φτιά εφόσον είναι κλεμμένα τα πίτσου Γάμα το κράξι μα το τσιχάρ και το space Γάμα το stage Για να σε μάχη με εμά face to face Βλάκε στην είδαν σακούρ Κάπου φορά που μ' ακούν Μαθαίνουν αυτόματα κάψω κάπω να κάνουν παρκούρ Μεγάλο ο κόσμο που ζουν Για να αναδεχτούν Μα και ταυτόχρονα μικρός θα ψάχνουν μέρος Για να μου βρεθούν yeah, yeah, yeah, yeah. Όσο ψάχνονται με τις τεχνικές τους Πες τους Πόσοι με το μύθι της φωνές τους Δες Ράψω τους γεραβές τους αντίπτυπτέλους Όσο ψάχνονται με τις τεχνικές τους Πες τους πρόσιμοι το μνύο της δύσκονες τους τους αν παίζανε πέντε θα τα σεκ τους Και σκίτε κι άλλο Δώσ' ρούχα σου Στα ράχ μου Να γεμίσουν με σκυλ στον καβάλο Ένα ακόμα κουπλέ μου Αν βάλω απ' το πάνω κάτω το κεφάλι στο σβέρκο θα θέλει, σε πίγον κολάρο. Και τα κομμάτια σου κάνουνε τόρο. Θα πίσω λίγο για την πτώση σου. Ρευλαμένε, διπλά του χώρο. Να δει ανχώνο, σαν τριπάνι στο εγώ να δώσω τρυπώνο. Πιο ελεύθερο και από τον χρόνο πάνω από τον νόμο. Μα πιάνουν στο στόμα αφού δεν μπορούν στα χέρια του. Είναι η ώρα τώρα που σφίγγουν τα κολομέρια του. Ψάχνοντα τα δευτέρια του, βλέποντα τη μιζέρια του. Χρόνια και μπήκε μέσα για κόπα υπό την πίνη ακόμα. Σχάσα κεραμίδι. Χτυπά σαν είδη, αγκρίβει κι άλλα κρύβε. Κι απ' τη φάνση ξέρεις Sony με ένα κοπίδι Και χέρια γυμνάζουν στα μικρά χειρινά καθ' Είναι hip hop και στην Ευγένεια στην Άμιλα Γραφω τόσο που νιώθω το χέρι μου μέχρι οι δάχτυλα Κι ακόμα τα μία beaches και clubs Ακόμα γεμίζω τους στρώμους Κραφίδι, DJs, raps και breakdance Όσο ψάχνω δε με τις τεχνικές τους, πες τους Πώς είμαι το mute στις πονές τους, τες τους Αν φέζανε θα φέλου Όσο ψάχνουν με τις τεχνικές τους Πες τους Πρόση με το μυκ στις πονές τους Δες τους αν φέζανε πέντε θα τα ψους ράψω τους για να πέσουν I know you don't smoke weed, I know this, but I'm gonna get you high today Cause it's Friday, you ain't got no job Είναι η χρυσή μου τι Στην ίδια παρέα μαζί Τώρα παριστάνεις, τώρα βασιλιά δεν νιώθεις που σου τρώνε την ψυχή, τα σκυλιά. Πότε έφταλες μιλιά και δεν το πήρα με χαμπάρι. Αποκόντε ένα ακόμα, αχριστό σε ψηρά πάρει. Πού σε φυτρωθεί, κατ' όλοι εσεί που να πάρει. Και κάνετε καρδιέρα, πει τη βιβλία με καμάρι. Ρε παλικάρι, τι έχει να μα πει. Με στο σπίτι σου κλεισμένο, πόσα πρόλαβε να δει. Hey. Πε τα hey. μεγάλε, αν είναι να τρελαθεί. Αλλά θε να μα τυπεί, να πα να αγαμηθεί. Κοίτα κάτι, MC που γάλανε γλώστα. Πήρανε πόσα και ζητάνε και τόσα Ανεβούνε στη σκηνή ενώ δεν ήτανε ποτέ τους ικανοί Η ρήμα μου δολοφονεί κάθε λυρική μηχανή Είναι η χρυσή τομή παραδομένη η ψυχή και το κορμί σ' αυτή Τη διάδρομη Χίχο, χίχο, χίχο Είναι η χρυσή τομή παραδομένη η ψυχή και το κορμί σ' αυτή Τη χυποδιαδρομή Χίχο yeah. Go, kick, yeah, go έτσι το νιώθουμε, έτσι το ζούμε Τη μουσική διαδρομή ακολουθούμε Για να δούμε που θα πάει Κάθε μέρα που περνάει με αυτό ασχολούμαι Δεν το παίζω, νούμερο Ένα κάνουμε, ό,τι μπορούμε Είναι η χρυσή τομή Να έχεις τα αρχή για να σερβίρει την αλήθεια Ο μη. Και η αλήθεια είναι μία, πως το χέρι μα δεν βάλω μέσα στην παρανομία Μένουν άπια τα ταμεία, ηρωνία Και απόγνωση, άλλη μια μέρα στην ανεργία Αυτή η δημοκρατία θυμίζει η τρομοκρατία Σε λίγο θα φοβόμαστε, να βγούμε από το σπίτι Σε λίγο όποιον σκέφτεται θα τον ελέγχει εγώ δεν είμαι από εδώ είμαι απ' άλλο πλανήτη yeah. Εδώ και χρόνια χάντηκα yeah. στις μουσικής yeah. στην Κίτη yeah. Σε μου σταμάτης yeah. δίσκους, μαρκατόρις σε yeah. γραφήτη yeah. Εκεί βρισκώ yeah. ότι πραγματικά μου λείπει Φαράδομα, yeah. φυτρόζαν σ' άδωμα, yeah. απ' το Δεν τρίλια, γευσία που σε συμήλια, απομφίλια Σε λένε ψήτης σκύλια yeah. και σκύλις Δεν κατέχεις σαν τα Κρατάρω όνομα ελευθερία Όνειρό μου να έχουν αξιοβημιρία Του ζω την γραμμή μένει σου γραφή διαμαρτυρία στο ένα, δύο και σκάψα στο τρία Τα είναι ακρία, στα για χρία Ψάπ' με σε μια κοινωνία κρύα μια Είναι η χρυσή των Παραδομένη ψυχή και το δορμή σ' αυτή Η hip hop Παραδομένη η ψυχή και το κορμπή αυτή αυτήν την αδρομή, ναι. Χιπ, χιπ, χιπ, χιπ, χιπ, χιπ. Καλλι μα τοίχη, τώρα μου σπάνει κρίκη. Κάποιο χάθηκε στη χώρα των θαυμάτων, των περίεργων πραγμάτων και ψάχνει για την αλήκη. Κάποιοι γυρνάνε, ανήκει και έχουν στην καρδιά χαλίκη. Είναι φρίκι πίστεψε με έχω βρεθεί αυτό το στάδιο Να ζω μόνο το σήμερα στο άδειο μου τετράδιο Δίχος άδειο ο καθό ανάμεσα στα γρύζα κτίρια Μυστήριο, οξύνον τη στην επήρεια Την πράγμα κι αυτό σαν θαύμα Κοιτάω το θείο μάγμα της μουσικής παγολουθώ σαν κάρμα Εφυλάλτες σε δρόμους που έχουν πια μονάχα φύλλα Χαθήκαν οι αλήνες, Σβηνούν καμπίλια, χίλιε αγάπη, χίλια χίλια. Φιώματα επικίνδυνε συναλλαγέ και δίλια. Στην κοινωνία που έχω βαθίσει πάνω μίλια, πρώτα πάει το δωμάτι μου, μετά η φαμίλια. Χιλιάδε μίλια τρεξίμα αντέχω. Δύο μέτρα φέχω από το ψέμα, τη μοίρα κοιτώ και λέγω. Την ασκήσω, απ' τα γραμμένα μου λόγια. Σβήνω την κόπα. Καψίματα σε το μπίτσικα, απλότα Δε στα πότα μου. Δρήματα του, βάζα από τα πρώτα μου πατήματα. Αλεκτίνω σε φιλόδοξου που γίνω τότε ήθελα να κ Μα αργά δεν είναι οδέ ποτέ. όλα περνάνε φως τον έρχονται Κυνήγησα την ώρα, εκτίμησα τη στιγμή και ένα βαντά σου. Όλα τα πιαστά κοντά σου, είμαι χτύπημα μα μέσα από την καρδιά σου Όταν ανοίχτα πλήρωσα με πόνο τα φιλιά σου Έχω κάνει τα πάντα στην κειτονιά σου, δεν παίζουν τα μαγικά οραμάδα σου Όσα φύνομαι δεν δίνομαι με στη φυλιά σου <ΣΟ>: ναι, σκανές καλώματα. Σκ... Την κόρτα μου ξεκίνησα από το απόγευμα. Νιφάλιος Μα τώρα είμαι στο πήδα ξημερώματα από την παρέα. Μπούχα, μπει ο με πέσα. Ξύω, σέβα στα μπουκάλια, αλκοολούχα. σαν τελείωσαν και με μονάχος μου. Εν μέσω τη κατάβληψη παλεύω να ξεφύγω από το άγχος μου. Ζουμπράχος μου, μα έγινε. Ναι, στρίψα τα κομμάτια. Την αλήθεια δεν μπορώ να δω μέσα από μου μάτια. Γιατί όλοι τα έχουν πεισει. Γκωμάτια με στα σεκούτε. Δεν φτιάχνομε με χρήμα μα αφούκε. Εκτήμησα από την αλήθεια μου πε γίνω ια ουπέ χ αστούνια βάλάτε και κανουνε ς παττισκα ερούκες με Κάθος ψάχνεις την ουσία, στο πώς τον που δεν δίνει σημασία Γίνες ετησία Αγκαμούν μεταξύ του λογικού τη φαντασία Οντοπία, την μάλλον οπτασία Κι τρέλα σου εκεί για χειραψία Κάθος ψάχνεις την ουσία, στο πόστο τον που δεν δίνει σημασία Γίνες ετησία Αγκαμούν μεταξύ του λογικού τη φαντασία Οντοπία, Η μάλλον οπτασία Κι τρέλα σου εκεί για χειραψία Κάθος ψάχνεις την ουσία, στο πώς που δεν δίνει σημασία Γίνες ετησία Αγκαμούν μεταξύ του λογικού τη φαντασία Οντοπία για ψάχνεις την ουσία Στο πόστο που δεν δίνει σημασία Γίνεσαι ευθυσία Κάπου εντάξει του λόγικου τη φαντασία Ουτοπία, μη μάλλου ροτασία Κι η τρέλα ζωτική για χειραψία Κάτως ψάχνεις την ουσία Στο κλειδί του δωραγκα <Τοχαλίδι> Μαγκαλαβές κραμμάκα Στο χαμόγγελα πάντα και μια για πάντα Τα καράτε όλα στάθια που σκάνω πάθια Ανεβαίνουν δεκαδέκα με πιο γασμάτια Τα παλάτια μου χτίζω πια συνασχίζω Τον μικρόπο να βρίζω να πολεμήσω Έλα ίσως προσίσω Ορίς και θέλω να σβήσω Δην ξεκινήσω ή τα πλάνα χαιρετήσω Πες για στο παραμετά Πες ένα γεια στη λύπη που συγεμίζει Τα σώθη σαντανά. Αν το πιστέψουμε θα γίνουν όλα ποτεινά. Γι' αυτό πες κάνω στις τα σκοτεινά. Απ' τη γενιά της κι από τη μικρή θα με πάθο. Ο σορουγγυλάς είναι Ελά είναι είναι επιστροφή, αυτή διαστροφή Το φαντασμά, το ψυχοδρόμο Παγανιά και μπρος στην τελετή, αλφακή, αντοχή εδώ, τι να πεις και εσύ Είναι επιστροφή, αυτή Το φαντασμά, το και μπρος τελετή, από με εδώ, τι και εσύ Α, που σε γραβιές παρω το σώματα του άρωμα πάνω από κορμιά, στο παρανάλωμα καλο. Διολόγια, πάνε Γιάννη μέσα στο τελευταίο αντίοχος, ατέλειο, και σταματάει το τρίο. Επιπάτε σε ένα πλοίο με κατεύθυνση, τα Ταρταρα, πέτρι μου, α πει μαγιστά ακόμα, μόνο φύγει συνέστημα, η ομορφιά της πόλης χωρία. Αλλά μπει σε μέρη ξέφαλα βήματα. Ξέφρενας, εναλαμπή, με κραμματα, ποσίτες, ιστορή, μιας γενιάς, τα ένα να, να τα τέχνης Πήγη κίνηση, γιανάγκη και επαγρύπτηση Παρέμβαση, ψυχώς τεχνή εκτέλεση ψυχοεπέλαση, σαν ουστικό Ήρθε και σάρωσε σαν βούμπα στη βαχάτη, τον ενθόριο Ήρθε και σαν τον up because only Sick system society of the politicians and life. True life very deep inside Time to make a move instead let them lead you on a Three times, but I think suicide in was a cold thing, surprise even I when I pass Guess I'm sponting right now, spreading the righteous sound Yes for us, she's rising, but we own that door but then two thousand ways of the dead to break the alliance fountain holy water forced off the leeches from my body Try to hold me mind We all want them, take this styling, they're just trying to bite me, see them laps them, they're probably drowning Take one load and walk the path step one, first attempt with that holding the text, Sand you fucking with the best, put on your proof, Sounds we on the bench <laughs> Εκεί τα προσωπικά σε Μέχρι την άκρη του κόσμου φαίνεται Σε βρωμάζα τα παιδιά σου μα δεν τρέπεσαι Βαβυλώνια είσαι και λέγεσαι Φόρνη δουλειά του σαν τα απ' την κολάση, Σιγά σιγά κοιτάς με τις γέννεσαι το μαύρο άνθρωπο σου <συσοφίλου> Με βλέμμα που το πώ στο γονιρεύεσαι Μπερδεύεσαι Κάπου πάλι και σε στα για σ' τα σ' ωρατή, μη, ωρατή Ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτήν, κυλες στο χαρτί. Το πόλεμο βρήκα με τρόπο να μετατρέψουμε σε γκρίν. Υπό την υποτροπή, κάθε τάξη, κάθε διαδρομή, ένα άνθρωπο είναι το ελεφρώ μου. Χιλιεύτα και μία νύχτα στρώμου. Το πιο σταλήπια είμαι, φαίνεται στο πρόσωπό μου. Ο μόρφη πόλη γύρω μου τόνη, πετω να τελειώσω τη δρόμη. Στε για σέμονη, τι κάνει μέσα σου, κυκλοφορούν εκατό μήνοι. Ακόμη κινούμενοι μοιάζει σαν να νεκτό το πια ο παγό αυτή δε σκοτώνει αφού τα όχτοκι εφτάσανε εφέμ, εννοώ δείστε για τις Αυτοργανώνουμε μέρους. Αυτό οργανώνουμε τις ζωές και τις επιθυμίες μας σε απελευθερωμένους χώρους, σε συντήσεις εκδηλώσεων Θέλει να από το μέλλον. <Ρι ειναι στέριασες> η εκπομπή του Radio Revolt στο πλαίσιο του, των 7 ημέρων για τα δύο χρόνια του Radio Revolt. Συμερινή εκπομπή ε, θα ασχοληθούμε πάνω κάτω με τα παιχνίδια των φάρμακο βιομηχανιών. Γενικότερα θα, θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε ώρες ολόκληρε και μέρε ενδεχομένω με το όλο θέμα πάρμα βιομηχανίε είναι από τι πιο διαμέρε και γενικότερα. Οι εταιρείε οι προσπαθούν να αποκομίσουν μεγαλύτερο κέρδος και από τον ανθρώπινο πόνο και τη ζωή. Ε, Παρ' όλα αυτά στην εκπομπή σήμερα θα ασχοληθούμε πάνω κάτω με τρεις κύριους άξονες. Μπορεί να αναστάσει και ο χρόνος να ασχοληθούν και λίγο παραπέρα. Κυρίως με τη, το πως οι φαρμακευτικές προσπαθούν να προωθούν τα προϊόντα τους ε, με, με τη βοήθεια γιατρών δίνοντα διάφορα ανταλλάγματα. Το πως παίζουμε τις ανθρώπινες ζωές όσον αφορά δοκιμές, φαρμάκων στους ανθρώπους θα δικαιτροθούμε κυρίως γενικότερα στο, στο πως έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, είτε μαζική είτε μαζικοί εμβολιασμοί σε χώρες Αφρικής είτε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους χωρίς να έχουν περάσει ούτε καν κάποια βασικά στάδια ελέγχου καθώς και και τον τρόπο με τον οποίο συγκαλύπτονται οι δοκιμές φαρμάκων στα ζώα και γενικότερα τα πειράματα στα ζώα αδιαφορώντας πλήρως για αυτά, βάζοντας τα τα κάτω από τον άνθρωπο Η εκπομπή θα είναι, είναι μια ζωντανή εκπομπή, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και είναι θεμητή η συμμετοχή του κόσμου είτε για την αποστολή κάποιου σχολείου, την παρέμβασή του, την κριτική του. Θα ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο, να σημειώσουμε του τρόπους επικοινωνίας με ένα email στο radiobapakiradiopavlarivolt.org ή με ένα τηλέφωνο στο 23 12 13 22 27 καθώς επίσης υπάρχει και έτοιμη φόρμα επικοινωνίας στο site. Θα ξεκινήσουμε τώρα ένα λεπτό, έξι λεπτά μετά τις έξι. Θα ξεκινήσουμε. ξεκινήσουμε. Better time than now. Ξεκινήσουμε ε, λέγοντας κάποια εγωικά γενικότερα ο, ο γιατρός που, α, το άτομο που ασκεί το επάγγελμα της ιατρικής όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο, προφανώς δεν έχει τελειώσει και η δουλειά του γενικότερα η επιστήμη εξελίσσεται με ραχδαίους ρυθμού ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που ε, ε, βρίσκονται νέα, είτε νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται για διάφορε εγχειρήσεις Νέες θεραπείες για ήδη υπάρχουσες ασθένειες, για καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών. Και ε, αυτή η μετακπαίδευση είναι και ο, ο γιατρός μάλλον πρέπει να μετακπαιδεύεται γενικότερα πάνω σε αυτά. καθώς από τη που θα βγει από τη σχολή του ή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθεί απέναντι σε νέες προκλήσεις. Νέες προκλήσεις για οποίες μπορεί ενδεχομένω να μην είναι έτοιμο μέσα από όλα αυτά που έχει μάθει στο Πανεπιστήμιο είτε γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τότε σαν θέματα είτε γιατί η θεραπεία για μια στενή ανακαλύφθηκε αργότερα και πρέπει να συνεχίσει αυτή τη μετεκπαίδευση. Η μετεκπαίδευση αυτή γενικότερα έχει, γίνεται με πολλούς τρόπους είτε μέσα από διάφορα βιβλία που εκδίδονται περιοδικά που εκδίδουν οι κατατόπους, κατατόπους ιατρικές σύλλογοι, διάφορες εταιρείε. Ε, μέσω διαφόρων ε, ανακοινώσεων που στο ίντερετ αλλά καθώς επίσης και ε, μέσα από διάφορα ιατρικά συνέδεια που πραγματοποιούνται. Λοιπόν για ποιο λόγο έχει γίνει όλη αυτή η εισαγωγή γενικότερα ε, σε πολλές χώρες τα έξοδα της το να συμμετέχει σε διάφορα σεμινάρια με εκπαίδευση, συνέδρια και αυτά... Ε, πέρα από χρόνο έχει ένα κόστος, δηλαδή πολλές φορές πραγματοποιούνται σε χώρες ή σε τον τόπο, τόπο διαμονή των γιατρών και πρέπει να καλύπτονται τα μεταφορικά έξοδα, έξοδα εγγραφή στο συνέδριο, ε, διαμονής, διατροφής και όλα αυτά. Σε πολλές χώρε τα έξοδα αυτά που τα βάζουν οι ίδιοι γιατροί από την τσέπη του, ε, αφαιρούνται από... Από τη φορολογία και κατά κάποιο τρόπο ωφελούνται. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα αυτό το πράγμα δεν γίνεται η, το... η συμμετοχή σε κάποιο συνέδριο είτε το τοπικό είτε το διεθνές καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το γιατρό. Τώρα, κάπου εδώ, σε κάπου αυτό εδώ το μπαίνει το παιχνίδι το φάρματικού βιομηχαν, ξεκινά μάλλον. Οι φαρμακοβιομηχανίες αρκετά συχνά, πάνω όχι πάντα, καλύπτουν ε, πάγια τη συμμετοχή των ιατρών σε διάφορα συνέδρια ε, καλύπτοντάς τους τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα διαμονής, ενδεχομένως να του προσφέρουν και ένα δωρεάν γεύμα ε, Με απότερο στόχο προφανώς το κέρδος, ζούμε στον καπιταλισμό οι φαρμακοβιομηχανίε δεν αποτελούν τίποτα άλλο από άλλη μια εταιρεία που προσπαθεί να επιβιώσει στο καπιταλιστικό σύστημα, βγάζοντα το μέγιστο κέρδο που μπορεί. Όλο αυτό για πολλού λόγου. Κυριότερο λόγο είναι ότι οι φαρμακοβιομηχανίε καλύπτουν έξι τα έξοδα των γιατρών, προκειμένου να ευνοήσουν τα προϊόντα του στη συνταγογράφηση. Τι σημαίνει αυτό ότι αν πάει ένα ασθενή σε έναν γιατρό να τον εξετάσει και η ασθένεια από την οποία πάσχει μπορεί να καλύπτεται από δύο-τρία φάρμακα αλλά και από το φάρμακο τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, ε, αν ο γιατρό συνταγογραφεί το συγκεκριμένο φάρμακο τη φαρμακοβιομηχανία αυτή με την οποία κατά κάποιο τρόπο τον καλύπτει και τα έξοδά του, ε, θα τον ανταμείψει στη συνέχεια η ίδια φαροκοβιομηχανία φαρμακοβιομηχανία. Βέβαια, αυτό είναι πιο περιορισμένο. Είναι κυρίω στον το τομέα αυτό, αλλά και στι προσωπικέ επαφέ με γιατρού. Γιατί στα νοσοκομεία, όσον αφορά το τι υπάρχει στα φαρμακεία των νοσοκομείων, αυτά καλύπτονται μέσω κρατικού διαγωνισμού. Όπου πάλι παίζουν οι φαρμακοβιομηχανίε, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτό αργότερα. Εκτό από τα διάφορα συνέδρια, πολλέ φορέ οι φαρμακοβιομηχανίε πληρώνουν τη συνδρομή σε διάφορα διεθνή περιοδικά, περιοδικά ιατρικά τα οποία εκδίδονται αντακτά χρονικά διάστηματα και στέλνονται μέσα συνδρομό... στους συντρομητές τους. Τους καλύπτουν την εγγραφή σε διάφορα συνέδρια, η οποία φτάνει μερικές φορές μέχρι τα 5 και 6 κατ' Θα cool. your... δούμε όμω με ποιον τρόπο οι φαρμακοβιομηχανίε έρχονται σε επαφή με του γιατρού. Πολλέ φορέ πέρα από τα διάφορα ιατρικά συνέδρια που οργανώνουν είτε ιατρική σύλλογοι είτε διάφοροι οργανισμοί υγεία, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, διεθνέ εται εταιρείε, Παγκόσμια Καρδιολογική Εταιρεία και όλα αυτά. Ε... Καλύπτουν τα έξι μεταφορά αυτά, αλλά παράλληλα διοργανώνουν και οι, ίδιες, και οι ίδιοι του ενημερωτικέ εκδηλώσει, όχι πάνω σε κάποιο ζήτημα, για παράδειγμα, μια νέα μορφή καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά ενημερωτικέ εκδηλώσει πάνω στα δικά του φάρμακα. Τι σημαίνει αυτό, η εταιρεία πλασάρει ένα καινούριο φάρμακο στην αγορά, οπότε καλοί διάφορου γιατρού ονομα, ονομαστικά να παρευρεθούν στην, στην εκδήλωσή του. Όπου τους παρέχει και ένα δωρεάν γεύμα Τονίζουμε το δωρεάν γεύμα Θα σε εξηγήσω σε λίγο ε, αλλά, αλλά επίσης Αλλά παράλληλα, όσοι γιατροί συμμετέχουν, δίπλα από, το, από τη θέση του, εκεί που βρίσκεται το καρτελάκι του ονόματό του, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βρίσκεται εκεί πέρα κάποιο φακελάκι με ένα χρηματικό ποσό, κατά κάποιο τρόπο σαν ένα ευχαριστώ τη φαρμακοβιομηχανία που ο συγκεκριμένο γιατρό παρευρέθηκε στο σημείο αυτό. Και προκειμένου για να τον έχει στα, στα κοντά τη, δηλαδή ήρθε εδώ, σε κάλεσαι, σε πάει, σα δότωσα και λεφτά, μην με ξεχάσει την επόμενη φορά. Αλλά δεν είναι μόνο τα διάφορα συνέδρια που εκδηλώνουν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείε προφανώς όχι αφιλοκευώς Αλλά παράλληλα έχουμε και τις επισκέψεις διαφόρων ιατρικών, φαρμακευτικών επισκεπτών σε ιατρία και νοσοκομεία Οι οποίοι πάνε σε ένα σε ένα νοσοκομείο είτε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και έρχονται σε επαφή με του και τους λένε γεια σας είμαι από την τάδε φαρμακοβιομηχανία και έχω να σας ενημερώσω ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα ένα καινούριο φάρμακο και να ξέρετε κάτω από το τραπέζι τώρα ότι εάν εσείς το προωθήσετε, με ποιον τρόπο προωθήσετε, δηλαδή ότι αν ανάμεσα σε διάφορες επιλογές διαφάραμε ότι εσείς ε, επιλέγετε το δικό μας και προωθείτε το δικό μας, θα σταταλείψουμε και εμείς με κάποιο με ένα ποσοστό του κέρδους. Ε, όσον αφορά στα διάφορα ιδιωτικά ιατρικά και αυτά, το ζήτημα είναι καθαρά ηθικό και όσο το θεσμικό, γιατί η... το να ασκεί στο... Το επάγγελμα του γιατρού ιδιωτικά είναι πάλι στα φάση ελεύθερο επαγγελματία. Οπότε προσπαθεί κι εσύ, βλέπει το, τον ασθενή σαν όχι σαν ασθενή, αλλά σαν ένα άτομο το οποίο φεύγοντα θα σου αφήσει και κάποια χρήματα, για, γιατί τον είδε κι εσύ. Εκείνο το θέμα λίγο περισσότερο ηθικό, το αν ο ίδιο ο γιατρό δέχεται να μπει σε αυτή τη σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία, που σταδιακά, όσο και αν προσπαθεί να το αντισταθεί, διακά ενδεχομένω μπορεί να καταλήξει να είναι υποχείριό του. Και στο νοσοκομείο μας γίνεται το ίδιο που πάνε οι διάφοροι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών και επικοινωνούν με εκεί πέρα. Στο νοσοκομείο μας το θέμα πέρα από το ηθικό είναι και θεσμικό δηλαδή το πώς λειτουργεί ένα νοσοκομείο και πώς είναι η δημόσια δωρεάν υγεία που λέμε η οποία ουσιαστικά πάλι μετατρέπεται σε μία σχέση ε, πελάτης Σε μία πάλι κερδοφόρα σχέση. <Τι> Τώρα, πόσο, πώς βλέπουν ότι ο συγκεκριμένος ο γιατρός συνταγογραφεί το συγκεκριμένο φάρμακο και στη συνέχεια του δίνουν και το αντιστοιχό ποσοστό του. Στα, σε όλα τα δημόσια ταμεία, οι διάφορες συνταγές που εκδίδεται από τους γιατρούς και συνέχεια πάει ο ασθενής με τη συνταγή είτε στο φαρμακείο είτε μετά στο ταμείο για να δικαιολογήσει τα έξοδα του. Ε, πάνω στι πάνω συνταγέ αναγράφονται πλήρω όλα τα στοιχεία των γιατρών, όνομα, διεύθυνση, αριθμό Μητρώων και όλα αυτά και συνέχεια οι φαρμακοβιομηχανίε επικοινωνούν με τα ταμεία. Βλέπουν, για παράδειγμα, ότι ο ΤΑΔ γιατρό έχει υπογράψει τόσε συνταγέ για το συγκεκριμένο φάρμακο. Οπότε και εγώ συνέχεια θα έρθω σε επαφή με αυτό. Τώρα θα τα καταθέσω στο λογαριασμό θα τα δώσω ο ίδιο αυτοπροσώπο για να έχω μια πιο προσωπική σχέση με το γιατρό. Ε, θα ήρθω σε επαφή με αυτό για να του δώσουν τα φράγκα του. Λοιπόν, είπα να κρατήσουμε λίγο το, το θέμα των δωρεάν γευμάτων, επειδή παρόλα και οι ίδιοι γιατροί, υπάρχουν πολλοί, πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν μπαίνουν ούτε καν σε αυτή την απλή σχέση το, δεν επιθυμούν ούτε καν για παράδειγμα να έχουν διαφημιστικό στυλό από μια συγκεκριμένη εταιρεία, ημερολόγιο ή να, να του προσφέρουν δωρεάν γεύμα γιατί όλα αυτά είναι πράγματα που τους προσφέρουν έχει δημιουργηθεί παράλληλα το, το κίνημα No Freelance το οποίο είναι ένα, έχει ξεκινήσει στην Αμερική γιατί εντάξει και στην Αμερική που βρίσκουν οι φάρμακοδομη είναι η ηγίτης επαγγελία στο φαρμακοδομηχανό για να το θέσουμε καλά είναι, υπάρχουν πολλοί γιατροί που προσπαθούν να εναντιωθούν στο κατεστημένο αυτό όπως αναφέρουν και οι ίδιοι στο site τους είμαστε γιατροί οι οποίοι πιστεύουμε ότι η προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να είναι μια πρακτική που να πραγματοποιούν οι ίδιοι γιατροί σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε τους ιατρούς να, κάνουν, να πραγματοποιούν την ιατρική στη βάση όσο πιο επιστημονικά και ακαδημαϊκά γίνεται και όχι σε μια βάση επεγγελματικής σχέσης με φαρμακευτικές. Αποθαρρύνουμε πλήρως την αποδοχή όλων των δώρων από τη βιομηχανία από φάρμακο απέναντι στους γιατρούς σε φοιτητέ ιατρικής ή και σε εκπαιδευόμενους. Ο σκοπός τους είναι να ενισχύσου... σκοπός του γιατρού είναι να ενισχύσει, να βοηθήσει όσο καλύτερα τη, να βοηθήσει το σας όσο πιο πολύ μπορεί. Όπω αναφέρονται και οι ίδιοι ε, προσπαθούμε να δείξουμε ότι όσο, ε, όταν κάποιο κάποιος γιατρός προμοτάρει τα προϊόντα τους και για παράδειγμα ενισχύει τη συνταγογράφηση ενό συγκεκριμένου φάρμακου ε, δίνονται, δίνουν οι ίδιοι στοιχεία ότι η προώθηση αυτή όχι μόνο δεν βοηθά την πραγματοποίηση ιατρικής αλλά μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στην άσκησή τη όπως... Όπως για παράδειγμα να μειωθεί το ποσοστό της φροντίδας που δίνει ο γιατρός στους ασθενείς αλλά να ενισχύει για παράδειγμα αυτή τη σχέση που έχει με τις φαρμακοπή Αναφέρουν επίση ότι οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει ένα φόρουμο που υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ των γιατρών που του καλούν να αναφέρουν τέτοια περιστατικά για να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι γιατροί αλλά και οι ίδιοι διοργανούν εκδηλώσεις είτε σε πανεπιστήμια είτε σε νοσοκομεία είτε σε διάφορα άλλα κέντρα προκειμένου να ενημερώσουν αυτά για το, το πόσο γιατρός πρέπει να είναι αμέμπτο ηθικής απέναντι στις διάφορες φορακοβιομηχανίες. Οι ίδιοι αναφέρουν κιόλας, για παράδειγμα έχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι ακόμα κι αν κάποιος λέει ότι μα εγώ γιατρό δεν ε, επηρεάζουν ε, τα δώρα που δίνουν, οπότε ποιο είναι το πρόβλημα λένε ότι επιστημονικά ε, επηρεάζεις από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μπαίνει σε αυτή τη σχέση το να προσ... ε, βλέπεις τα ωφέλη και όσο κι αν κρατάς για παράδειγμα χαμηλό προφίλ σε αυτά Σταδιακά σε επηρεάζουν είτε στη συμπεριφορά σου, είναι αυτό στο πώς αντιμετωπίζεις τους ασθενείς, όταν τους βλέπεις, για παράδειγμα, τον κάθε ασθενή, σαν άλλο ένα ευρώ στην τσέπη σου. Υπηρεθούμε κιόλας και σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πρόσφατο κιόλας, από το 2009, όπου... Με συγχωρώ και λίγο ένα λεπτό... Με κόπανανε με τα γλωπ Κι όταν στις χωρίες διαδηλώνω Μας θα λείτε συνέχεια, εγώ μαλώνω <Ρι> Όταν με δικομένα είμαι σαν θεβάτι Όσα είναι η σπάτα μας παίρνει μάτι yeah. <Ρι> Κι <Κιτώ>, αντόμε <Ρι> άλλο δεν μπορώ Μια μέρα σου θόρκισομαι, θα σε εκδηλώσω να βγαίνει Έχει ασπίδα όπλα χειροπαίδες κι από πίσω του έχει ένα τσούρμα οι φαυκέντες <ΣΣΣ> Άλλο δεν το βλέπω σε μια μηχανή να βοζάρει με γυαλιά και μπέτσινη στονί Έχει η ασπίδα, όπλα και κράνος έτσι είναι ο συγχρόνος σαμπός Σπάνε πρόσοχη, όλη η πρόσοχη Όσοι νόμως θα είναι η σκαραδοκή Για κίνη και καν μια στραβή Όσοι νόμως θα είναι η σανε πάντα εκεί προσοχή, όλη προσοχή, ως την όμωσα είναι η σκάλα, το δίκανη λίγη και καμιά αστραπή. Ως την όμωσα να συνεχίσουμε έτσι μια Κροάτρια μας που μας ακούει ε, και να σου πούμε... Αφ, στόπαμε μάλη, μά, μάλλον ότι εντάξει το συγκεκριμένο κομμάτι που έπαιξε δεν γινόταν να μην παίξει. Συνεχίζουμε τη θεματική εκπομπή ε, το παράδειγμα του 2009 όπου ε, yeah, πρόστιμο μαμούθ ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολάριων επέβαλε η Αμερικανική δικαιοσύνη στη φαρμακοβιομηχανία Pfizer για την επίτευξη συμπαζή με την κυβέρνηση των ΥΠΑ. Το πρόσχημα επιβλήθηκε επειδή γνωστή φαρμακοβιομηχανία προώθησε τέσσερα φάρμακα, τα οποία ο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων είχε αρνηθεί να πιστοποιήσει. Η δικογραφία περιλαμβάνει επίση καταγγελίε, σύμφωνα με τι οποίε η Φίζερ δοροδόκησε γιατρού προκειμένου να συντογογραφούν τα τέσσερα από τα φάρμακα τη εταιρεία. Πρόκειται για το αντιφλεγμονόδε Μπέξτρα, το Giodon, το αμβιωτικό Ζιvox και το Λυρίκα για την αντιμετώπιση τη πληψηφία. Ο Φίζερ, που καταδικάστηκε για δόλειε εμπορικέ πρακτικέ, καλείται να... να καταβάλει πρόστιμο ύψου 2 δισεκατομμυρίων 195 εκατομμυρίων δολαρίων. Η θηγατρική τη Φίτσερ, που καταδικάστηκε για απάτη και παραπλάνηση, καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψου 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά το γεγονό ότι αυτού του είδου οι έρευνε είναι χρονοβόρε και περίπλοκε, το FBI θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι φαρμακευτικέ εταιρείε λειτουργούν με σύνομο τρόπο, δήλωσε ο FBI. Παρ' όλα αυτά, συνεχή, ε, ε, έχουμε τι αμφιβολίε μα γι' αυτό. Όπω δήλωσε εκπρόσωπο τη φαρμακοβιομηχανίας, θα πληρώσει το πρόστιμο ώστε να μην χάσει την αξιοπιστία τη. Το τελευταίο Τέταρτο του 2008, τα κέρδη τη Φίτσερ μειώθηκαν κατά 90% εξαιτία του συμβιβασμού που χρειάστηκε να κάνει τελικά με την κυβέρνηση των ΥΠΑ. Το, το γεγονό αυτό αποδεικνύει ότι οι αξιωματούχοι τη φαρμακοβιομηχανίας γνώριζαν ότι θα καλούν να πληρώσουν το ποσό των 2,3 δολάριων πριν καν ανακοινωθεί επίσημα. Έτσι για να βλέπουμε και ότι τα πράγματα αυτά που λέμε έχουν και πρακτική εφαρμογή, υπάρχουν παραδείγματα πάνω σε αυτά. Mama, crazy now. Mama, considered to be Considered to be, considered to be. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, Πάμε λίγο τώρα να, για, να, να δούμε λίγο γιατί, πού είναι το ενδιαφέρον των φάρμακοδεομηχανιών ώστε να κάνουν όλες αυτές τις επαφές Το ενδιαφέρον χωρίζεται σε, σε δύο σημεία Το ένα είναι όσον αφορά τα καινούρια φάρμακα τα καινούρια που καίνουν ειναι στην αγορά και το άλλο είναι στα διάφορα παλιά φάρμακα των οποίων οι πατέντες έχουν λήξει και δημιουργούνται δύο ισοδύναμα φάρμακα, τα Θα αναφερθούμε σε αυτά λιγότε, σε, σε λίγο. Όσον αφορά τα καινούργια φάρμακα, που έχουν, τα οποία έχουν πολλά ωφέλη απέναντι στον παλιών φαρμάκων, είτε γιατί περιέχουν κάποιε νέε ουσίε που ενισχύουν την καταπολέμηση μια ασθένεια, ε, έχουν όμως παράλληλα και υψηλότερο κόστο. Οπότε η εταιρεία προσπαθεί, βλέποντα ότι αυτό το υψηλότερο κόστο, να κάνει επαφέ ενδεχομένω και πριν κυκλοφορήσει το φάρμακο. Ε, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι όταν κυκλοφορήσει αυτό το φάρμακο θα έχει και τα κέρδη που αναμένει. Ότι, δηλαδή, θα έχει ένα παράδειγμα με 100 γιατρού που θα ξέρουν ότι αυτοί οι 100 γιατροί θα συνταγογραφήσουν το συγκεκριμένο φάρμακο ε, απέναντι κάποιων άλλων και έτσι θα έχει κάποια σίγουρα κέρδη, το οποίο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν δικλίδα ασφαλή για την επένδυσή τη. Γιατί είναι αυτό στον καπιταλισμό στον οποίο ζούμε, όπου όλε οι σχέσει πρέπει να έχουν για την κοινωνία αυτό το αίσθημα του κέρδους ε, οι φαρμακοβιομηχανίες πλασάρουν άλλο ένα εμπόρευμα κάνουν το ανάλογο μάρκετινγκ οι διαφημίσεις του δεν είναι μόνο διαφημίσεις ε, σε περιοδικά και αυτά είναι και διαφημίσεις με τους ίδιους γιατρούς γιατί και όλα αυτά τα δώρα που δίνουν του γιατρού τα διαφημιστικά τα στυλό, ποτήρι για δωρεάν γεύματα δεν είναι τίποτα άλλο από τη στρατηγική μάρκετινγκ της συγκεκριμένη επιχείρηση. <Σιζόλυνα> να θυμίσουμε αυτό το κοινό: η εκπομπή είναι ζωντανή. Οποιοδήποτε θέλει να στείλει το σχόλιο του, να κάνει την κριτική του ή να μα δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες παραδείγματα, να επικοινωνήσει είτε στο τηλέφωνο 23 12 13 22 27, είτε με ένα email στο ράδιο παπάκι.radio.rivall.org. Καθώ επίσης υπάρχει και έτοιμη φόρμα επικοινωνία στο site του σταθμού. <ΣΣΣ> Και γενικότερα είναι αυτό για να έχει το γκόλο τη καλυμμένο, το πούμε τελείω σωμά Θέλει να ξέρει, θα, έχω σίγου, ότι θα έχει σίγουρα κέρδεια από αυτό Δεν το κάνουν για το καλό τη ανθρωπότητας, ποτέ δεν το έκαναν και ούτε θα το κάνουν όσο ζούμε σε αυτό το σύστημα Οπότε προσπαθούν και οι ίδιοι να κερδίσουν όσο περισσότερα λεφτά μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία Πάμε τώρα στα, στα, στα γενώσιμα φάρμακα που αναφερθήκαμε πριν, να εξηγήσουμε λίγο τον όρο γενώσιμα. Είναι διάφορα φάρμακα τα οποία είχαν ανακαλυφθεί παλιότερα, ε, βγήκανε διάφορες πατέντες για... Για, για, για τη δημιουργία τους. Οι πατέντες έχουν ένα, σύντομο χρονικό, ένα, ένα διάστημα 20 χρόνων που η συγκεκριμένη εταιρεία έχει, και, έχει, έχει, έχει αυτή την πατέντα. Στη συνέχεια με το που η πατέντα και άλλες φαρμοκοβομηχανίες μπορούν να παράγουν το ίδιο φάρμακο το οποίο θα είναι βιοεισοδύναμο, δηλαδή θα, θα κάνει ακριβώς το, την ίδια διαδικασία και θα μπορούσαμε να προηθήσουμε ως ειδικό τους Τα γενώσιμα φάρμακα περνούν από έλεγχο ποιότητας για να κριθεί αν είναι αυτό το βιοεισοδύναμο δηλαδή αν κάνουν το ίδιο που κάνει και το αρχικό φάρμακο και στη συνέχεια δεν παίρνει καινούργια πατέντα αλλά άδεια κυκλοφορίας από τον κάστο εθνικό οργανισμό φαρμάκων Όταν λοιπόν υπάρχουν 10 γενώσιμα φάρμακα για 10 βιοτήνα φάρμακα από τα οποία κάνουν ακριβώ το ίδιο, ε, ο γιατρό κρίνει ανάλογα, ε, ανάλογα και με την τιμή του φαρμάκου αλλά και με την αποτελεσματικότητά του ό, τα, που το βλέπει μέσα από διάφορε έρευνε. Εδώ πάλι μπαίνουν οι φάρμακομοιχανίε γιατί αυτά τα 10 γενση. Φανταστείτε ότι είναι 10 διαφορετικέ φαρμακοβιομηχανίες που ανταγωνίζονται για το ο πιανίς που θα πουλήσει πιο πολύ οπότε προσπαθούν και οι ίδιοι παράλληλα έχοντας μια πιο υψηλή τιμή να βγάλουν κέρδος γιατί πλέον δεν πλασάρετε το παλιό το φάρμακο και για να το κάνουν αυτό προσπαθούν να πάρουν και αυτή την ενίσχυα από τη του γιατρού για τη συνταγογράφηση Ένα από το βασικό κριτήριο με όλα αυτά τα γενώσιμα φάρμακα είναι εάν προκαλούν πρόβλημα υγείας στον ασθενή που τα παίρνει, το οποίο προφανώς και το <συσίλια> ότι ο, ο γιατρός πρέπει να σταματήσει να χορηγεί αυτό το φάρμακο <συσίλια> ε... <συσίλια> Αλλά το θέμα είναι μεταγενώσιμο επειδή αυτό είναι τα ταυτοποιημένο από εθνικό οργανισμό φαρμα... από, κάθε... από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων δεν προκαλούν προβλήματα στους γιατρούς αλλά προκαλούν προβλήματα στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία Τι, εννο, τι εννοούμε με αυτά, ένα λεπτά Δηλαδή όταν υπάρχουν κάποια φάρμακα ε, και μια φάρμακοβιομηχανία από το δικό της φάρμακο είναι πιο ακριβό συνεχίζει και έχει καταφέρει μέσα στις επαφές με τους γιατρούς να το προωθεί συνέχεια, συνέχεια και συνέχεια παρότι υπάρχουν και πιο φαρμακα τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά ε, ο ασθενής θα, παίρνει, θα, θα, θα του δίνει ο γιατρός το ακριβό φάρμακο και συνέχεια θα, όταν θα πηγαίνει στο ταμείο για να πάρει τα λεφτά πίσω το ασφαλιστικό του ταμείο θα ζημιώνεται αρκετά οδηγώντας σε αυτό που συζητιόταν αρκετό καιρό πριν και στην οικονομική επικαιρότητα της Ελλάδας για τις μαύρες τρίπες στα ταμεία που πλέον δεν μπορούν να καλύψουν εύκολα συντάξεις και μειώνονται συντάξεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Don't start a band. Nobody wants to hear, nobody understands Don't start a band You will be so disappointed that it was nothing like a plan Don't start a band Oh yeah, yeah, yeah I hate to ruin the magic I hate to kill the dream But once you've been behind the scenes Well, you'll know just what I mean Παράλληλα όμω, η συνεχή συνταγογράφηση ενός συγκεκριμένου φάρμακ έχει και διάφορα προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου προφανώ. Το να αναφερθούμε συγκεκριμένα ότι η αλόγη στη χρήση και η συνταγογράφηση πέρα από αυτό που είπαμε ότι στοιχίζει πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία, ε, βοηθάει κιόλα και, και αλόγη στη συνταγογράφηση κιόλα. Ε, βοηθάει να επιβιώνει μόνο τα ανθεκτικά στελέχη των διαφόρων μικροβίων. Τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Ε, Όπω έχουν αναφέρει οι στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην εποχή μετά τα αντιβιωτικά, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η αλόγηση συνταγογράφηση, να γράφονται συνέχεια φάρμακα, φάρμακα, φάρμακα. Ακόμα και αν ο ασθενή δεν έχει ανάγκη από ένα, φάρμακο, ένα, από ένα αντιβιωτικό, ε, αλλά και ο γιατρό ξέρει ότι αν το πάρει, θα του δημιουργήσει πρόβλημα γιατί δα... κάποια επιπλοκή στην υγεία του παρόλα αυτά λόγω το... θα το καταναλώνει συνεχώς τα διάφορα μικρόβια που αναπτύσσονται θα γίνουν όλο και πιο ανθεκτικά και πιο ανθεκτικά και πιο ανθεκτικά. και πλέον όταν θα είναι πραγματική ανάγκη να αντιμετωπιστούν δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν Μουσική <Τι> Oh yeah, yeah, yeah Your message will get lost You will be και να πούμε και άλλη μια είδηση έτσι σχετικά που υπαλληφεύει αυτό με, με, με, με το τι γίνεται με τα γενώσιμα σύμφωνα με καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες της αγοράς εμποδίζουν ή τουλάχιστον καθυστερούν τη κυκλοφορία γενώσιμων φαρμάκων με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος για ταμεία και τις υπηρεσίες υγείας τα φάρμακα αυτά είναι ο, ε, μισό λεπτό μπερδεύτηκα Φάρμακα αυτά δεν κυκλοφορούν ότι θα έπρεπε στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν επιφέρει κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρεσίες υγείας όλες τις χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2000-2007. Σύμφωνα με, τον Ευρωπαίο, με έναν Ευρωπαίο που είναι ακόμα νωρίς, αλλά θα, θα, θέλουν να ξεκινήσουν ένα... Αντι, ε, Αντιμονοπωλιακή έρευνα ένα, απέναντι σε, σε εταιρείε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι γιατί, όπω είπαμε και πιο πριν με το παράδειγμα του FBI, και αυτή μια χαρά παίρνουν τι μίζε του για να τα ανεχθούν όλα αυτά. Οι φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να μην χάσουν, ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική, κατοχυρώνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα του με πολλαπλά διπλώματα ευρεσιτεχνία, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν ή παρα, να παρατείνουν την κυκλοφορία των γεννόσιμων φαρμάκων στην αγορά. Μάλιστα έχει αναφερθεί μια περίπτωση στη Βρετανία όπου ένα φάρμακο είχε 1.400 πατέντες. <Τι> Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να εξασφαλίζουν άνδεια κυκλοφορίας στους προκειμένου να κερδίζουν χρήματα. <Τι <Τι> <Τι> Για να δούμε λίγο πως όλο αυτό το παιχνίδι έχει σαν απότερο στόχο το κέρδος πριν από ένα χρόνο περίπου μια φαρμακοβιομηχανία που με έδρασε στη Βρετανία η AstraZeneca ε, ανακοίνωσε ότι δεν θα καλύπτει πλέον τα έξοδα για συμμετοχή γιατρών σε διεθνή και επιστημονικά συνέδρια. ανταυτού αυτό θα εστιάσουμε σε εκπαιδευτικές μας προσπάθειες σε τοπικές δυνατότητες. Το, το, αλλά πως το εξηγούνε, λένε ότι ε, θα, ό, όλο αυτό θα πραγματοποιηθεί για μείωση των λειτουργικών της κερδών ουσιαστικά γιατί ε, αναφέρει ότι τα λειτουργικά κέρδη περίπου από τα διάφορα συνέδρια το χρόνο που καλύπτουν φτάνουν μέχρι τα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγχωρείτε, αυτό ήταν συνολικά, δηλαδή συνολικά κρίνονται από τις κάθε χρόνο φεύγουν γύρω στα TOSAVIS, τα συνέδερα αποκαλύπτουνε περίπου. Desistenta. Desistenta. Αυτό γίνεται παράλληλα γιατί και η συγκεκριμένη εταιρεία μπαίνει πάλι στο στόχαστρο των Αμερικανικών και Βρετανικών αρχών για ε, την αθέμητη προώθηση προϊόντων τους Όπως αναφέρεται το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει έρευνε έρευνες κατά της Άστρα, Ζένεκα και άλλων εταιριών για δεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθέμη των πρακτικών σε ξένε χώρες. το θέμα. Το όλο θέμα κλείνει κάπω ότι οι δεν θα έπρεπε να, φέρ, να σκέφτουν τα οικονομικά ωφέλη παρά μόνο το επιστημονικό ορθό και ότι καλύτερο για τις ασθενείς τους ασθενείς του και να κάνουν το καλύτερο για την υγεία των ασθενών τους, το οποίο μπορεί να καλυφθεί και με άλλους τρόπους, θα μέχουν και αυτοί οι ίδιοι από το χώρο που εργάζονται επαρκή αμοιβή και κίνητρα για να μην στρέφονται στις φαρανακοπημηχανίες για κάλυψη των εξόδων τους και για να καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο η την μετακπαίδευσή τους και προφανώς και αποτελεσματικέ κυρώσει όσων πιάνονται να έχουν αυτές τις αθέμητες σχέσεις με τις αρκοβιομηχανίες. Δυστυχώ το θέτουμε έτσι όπως το θέτουμε γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς ξαναζούμε στον καπιταλισμό και, και οι ίδιοι οι γιατροί πολλοί είναι αυτοί που το βλέπουν έτσι σε μια οικονομική σχέση Προφανώ και υπάρχουν και αυτοί που σκέφτονται έξω από τα πλαίσια. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι τρόποι ενημέρωση και σεμινάρια μετεκπαίδευση που πραγματοποιούνται από διάφορε ιατρικέ εταιρείε, προκειμένου για παράδειγμα άτομα που δεν μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο στην Αμερική, στην πόλη του να φροντίζει η συγκεκριμένη ιατρική εταιρεία να του ενημερώσει. Το οποίο είτε γίνεται με ανεξάρτητη χρηματοδότηση, αλλά και πάλι υπάρχουν περιπτώσει που συγκεκριμένη χρηματοδότηση έρχεται καθαρά από φαρμακευτικέ εταιρείε. Που μπαίνει πάλι ο σκεπτικιστής και λέει ότι μάλλον δεν είναι και αυτέ τόσο ανεξάρτητες. Δεν ξέρουμε. Δε, το γενικότερο είναι ότι θα πρέπει να μπει ένα στόπ από ψήνει ίδιου γιατρού, οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δε, το επάγγελμα που ασκούν δεν είναι τόσο επάγγελμα όσο λειτουργήμα μάλλον και θα έπρεπε να αντιδρούν και οι ίδιοι έτσι απέναντι σε αυτό. γιατί είναι σε καιρούς όταν κάποιος είναι άρρωστος πρέπει να επιθυντήσει γιατρό του και αν ο γιατρός του σκέφτεται το προσωπικό του κέρδος πώ θα κερδίσει περισσότερα φάρμακα και θα βγάλει περισσότερα λεφτά προφανώς και θα προωθήσει το ακριβές φάρμακο αλλά λεφτά δεν υπάρχουν και στους ασθενείς οπότε πολλές φορές οι ίδιοι δεν παίρνουν καν τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται έχοντας τις συνέπειες που καθένας φαντάζεται. Αυτό ήταν έτσι το πρώτο μέρος τη εκπομπής συνέχεια θα αναφερθούμε σε διάφορα έτσι περιστατικά κατά την οποία οι διάφορες παρανακευτικές εταιρείες στο, σκοπο, στο βομό του κέρδου δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή τη ζωη των, των ζώων πραγματοποιώντας πειράματα πάνω σε αυτά να σημίσουμε τι τρόπους επικοινωνία. Με ένα email στο ράδιο Παπάκη, ράδιο Παύλα, αριβόλ ή με ένα τηλέφωνο στο 23 12 13 22 27. Υπάρχει η Forum στο site. Κάνουμε έτσι ένα σύντομο διάλειμμα, ένα-δύο λεπτό και επανερχόμαστε. Αφού θα σου πω: Κάνουμε καμιά Να κάνουμε, αλλά τι τα παίζουμε. Ε. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα καλά. Και τα κουάλα, ε, τα κουάλα τίποτα. Τα κουάλα τίποτα, Saturday Night Live. Κάθε Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Revolt 88 και 7 στα FM. Αλληλεγγύη στους όσους έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επαναστατική οργάνωση στην ομοσέπερη της Φωτιάς. <Συλίου> <Συλίου> Άμεσα απελευθέρωση στους όσους διώκονται για την ίδια υπόθεση. Ξεκινάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που θα επιρροθούμε λίγο στο θα... να... να επιδείξουμε μάλλον το, το βαθμό με τον οποίο οι διάφορες παρακοτεινικές δεν σέβονται ούτε καν ε... τις ανθρώπινες ζωές και τις ε... ζωές των διαφόρων ζώων. Ξεκινάμε λίγο από παλιά, ήδη από το 55 όπου τα, κάτερ, τα εργαστήρια Cutter που ήταν μία από τις εταιρείε. Οι οποίε είχαν άδεια από την Αμερικανική κυβέρνηση να βγάλουν εμβόλια για την πολυμελήτηδα. Λόγω ενό λάθου στην κατασκευή, στην παραγωγή, μάλλον να το θέσουμε αλλιώ, του συγκεκριμένου φαρμάκου, δημιουργήθηκαν 120.000 εμβόλια πολυμελήτηδα που είχαν όχι κάποιο τρανέ τέλεχο μέσα, αλλά κανονικά το όλο το βακτήριο τη πολυμελήτηδα. Από αυτά, 40.000 παιδιά που δέχτηκαν το εμβόλιο αυτά ε, ε, εμφάνισαν συμπτώματα πολιομιελίτιδας αλλά όχι σε βαθμό που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα 56 παιδιά είχαν, δέχτηκαν ε, πολιομιελίτιδα που του οδήγησε σε παράλυση των ιών και 5 παιδιά ε, πέθαναν λόγω μόλυνσης το... Στη συνέχεια αφού εμβολιάστηκαν η επιδημία έφτασε και, έφτασε σε... και στην κοινωνία όπου έγιναν τα διάφορα εμβόλια καθώς ε, τα... τα παιδιά μετέφεραν τον... την ασθένεια αυτή στις οικογένειές τους οδηγώντας σε άλλα 100... 113 άτομα στην παράλυση και 5 ακόμα θανάτους αλλά η ιδιωρία δεν έμαθε από το πάθημά τη και το 1980 ε, πραγματοποιώντα ε, προωθώντα ένα μάλλον ένα προϊόν για την θεραπεία τη εμποροφία ε, το οποίο Δημιουργήθηκε με αίμα που γόρισαν άτομα από όλη την Αμερική, μολύνθηκε με από τον ιό του AIDS, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ήδη ένα πρόβλημα υγιές να αποκτήσουν άλλο ένα, λόγω της απορξεξίας και της βιασύνης συγκεκριμένη εταιρείας να παράγει ε, γρήγορα ένα καινούριο φάρμακο, παραπάνω και Αλλά και στην Ευρώπη έχουμε, μάλλον στην Ευρώπη να πούμε, μερικά παραδείγματα όπου δείχνει κατά κάποιο τρόπο πώ οι άνθρωποι γίνονται πειραματόζωα για δοκιμές φαρμάκων σε ασθενεί. Το 1991, δύο χρόνια μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου, το γερμανικό το περιοδικό Spiegel είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Σαριτέ του Ανατολικού Βερολίνου πραγματοποιούσαν επί τέσσερα χρόνια δοκιμέ φαρμάκων σε χωρί εκεί να το γνωρίζουν. Ε, αυτή την πρακτική την εφάρμοζαν και άλλα, άλλα νοσοκομεία στην περιοχή εκείνη με αποτέλεσμα ο αριθμός των ασθενών που έγιναν πειραματόζω χωρίς να το γνωρίζουν να ξεπερνά τους 2.000 Μεταξύ των πολλών εταιριών που δοκίμασαν τα σκευάσματά τους στην πρώην Ανατολική Γερμανία ήταν η Ελβετική η Σίμπα Γκέγγι ε, διευκρινίζοντας ότι είχαν γίνει κλινικές δοκιμές του αντικαταθληπτικού μπροφαρόμιν στο πλούεν της Αξονίας Όπως δήλωσε και ένας συγγενής, ενός ατόμου που έγινε έτσι πειραματόζω χωρί να το γνωρίζει, δήλωσε ότι η μητέρα τη που έπασε για από χρόνια κατάφυψη δεν γινόταν δεκτή στο νοσοκομείο του Πλάων, κοντά στη Δρέσδη, εκτό και αν δέχονταν να πάρει μέρο σε μια μελέτη εντό εισαγωγικών το 89. Το φάρμακο προ... προκάλεσε απώλεια βάρους στη μητέρα τη και την έκανα δείχνει σαν να είχε χάσει επαφή με την πραγματικότητα. Ε, όταν σταμάτησε τη λήψη συγκεκριμένου φαρμάκου, άρχισε να επανέρχεται. Πάντως, η εταιρεία δεν ζήτησε ποτέ άδεια την του φαρμάκου αυτού στο εμπορίου. Τα ποσά που καταβάλλονταν ως, ως αντάλλαγμα οι φαρμακευτικές εταιρείες κατέληγαν σε μια θεατρική του Υπουργείου Εμπορίου της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Για να καταλάβουμε λίγο το τι παιχνίδι έπαιζε πίσω από αυτό. Πάμε όμως και σε άλλε εταιρείες που έχουν έτσι διαπράξει παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν είναι μονομενά. <ΣΥΣ> να το λίγο γιατί το ε, η ποσότητα της βιβλιογραφίας που έχουμε πάνω σε αυτά τα θέματα είναι αρκετά μεγάλη και επειδή έτσι πρέπει να συνδείξουμε πάνω στην εκπομπή ε, βγάζουμε λίγο αυτή τη στιγμή το πια θα αναφερθούμε και πια όχι. Πάλι στην εταιρεία Pfizer, όπου τον Απρίλιο του 2009, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έφτασε σε προσωρινή συμφωνία μετά από αγωγέ που κατέθεσαν και αφορούσαν δοκιμέ τη εμβολίου που είχαν πραγματοποιηθεί το 1996. Η Pfizer είχε δοκιμάσει το αντιβιατικό τροβάν σε παιδιά του κρατηδίου Κανό τη Νιγηρία, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρεια διαδικασία τη κλινική μελέτη με που απαιτείται από την υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων, η Pfizer αποφάσισε να επισφέψει την παραγωγή του τροβάν. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Αλεγγύη στους αρνητές εργασίας Ράμπη Σιριανό και Γιάννη Δημητράκη. Κρίνεσαι που στην πράξη τη ληστεία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Κρίνεσαι ένοχο πράξη ξαπλασμού και και Αλεγγύη στους στα χέρια τους. Ινομένος, το ξέρω εργατό, είμαι αυτό σας χαιρετώ. Έφαγε το σποτάκι, με συγχωρείτε. Ε, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είχε δοκιμαστεί τα παιδιά του Κανό κατά τη διάρκεια τη επιδημία Μινγκίτιδα με τη βοήθεια των γιατρών χωρί σύνορα. Η πρακτική αυτή δεν συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα για την ιατρική δεντολογία και έθεται σε κίνδυνο τι ζωέ των παιδιών. Οι δικηγόροι τη Pfizer συνεργάστηκαν στενά με πρώην υψηλόβαθμων πολιτικό έτσι ώστε να συναυθεί μια τεράστια οικονομική συμφωνία. Η κυβέρνηση των είπα, είχε πλήρη επίγνωση της περίπτωσης, βοηθώντας τη συγκεκριμένη περίπτωση, βοηθώντα τη φαρμακοβιομηχανία να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο για την εξαγωγή μελλοντικών δοκιμών στην Ιγυρία. Προφανώ και η Φίζα θεωρεί ότι η Ιγυρία είναι μια σημαντική αγορά ανάπτυξη και εργάζεται σκληρά για να υποκαταστήσει την εικόνα τη εκεί. Να αναφερθούμε λίγο στο τι πραγματικά συνέβη. Το 96, 1996 ξέσπασε μια επιδημία μηνυγκότητα στην, στην Ιγυρία. Ε, Πράγμα όχι πολύ σπάνιο ε, σε εκείνη την περιοχή. Το σπάνιο ήταν ότι ξαφνικά εμφανίστηκε η βοήθεια από την αναπτυγμένη Δύση. Αυτή τη φορά δεν την έφεραν τη βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι που ανήκαν σε κάποια ανθρωπιστική οργάνωση, αλλά οι άνθρωποι τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία. Εκατοντάδε Αφρικανοί συμφώνησαν με του ανθρώπου τη εταιρεία, ελπίζοντα πω έτσι τα παιδιά του θα σωθούν από την μηνγκίτιδα. Αυτό που δεν γνώριζαν ε, ήταν ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συμφωνήσαν δεν άνοιγαν στις για γιατήρι χωρίς σύνορα ε, Αλλά ήταν μέλη φαρμακευτικής εταιρείας Η οποία έπρεπε για πρώτη φορά την ευκαιρία να δοκιμάσει το σκεύασμα της σε παιδιά It's over. Επίσης αυτό που δεν γνώριζαν είναι ότι είχαν τη δυνατότητα και την επιλογή να πάρουν μια δοκιμασμένη αγωγή που, που παρέχονταν στο ίδιο το νοσοκομείο από τους γιατρούς χωρί σύνορα Όπως αναφέρεται από το BBC και σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας νοσοκόμα οι γονείς που έτρεχαν τα παιδιά τους για θεραπεία από την οργάνωση βοήθειας γιατί χωρί σύνορα μπερδεύτηκαν από την παρουσία των ανθρώπων της Φίζερ και εν αγνία τους επέτρεψαν στο τροβά να δοκιμάσει τα παιδιά τους καμία γραπτή συνέννηση δεν εξασφαλίστηκε η Φίζερ τη δικαιολογία που προέβαλε τώρα οι άνθρωποι αυτοί ήταν αγράμματοι τονίζει αυτή η ανακοίνωσή τη. Όταν το όλο θέμα πήγε στα δικαστήρια, η Pfizer παρουσιάσε στην Αμερικανική Κυβέρνηση επιστολή όπου η Επιτροπή Δεντολογίας του Νοσοκομείου παραχωρούσε τη συνένεση για την κλινική δοκιμή το έγγραφο αυτό ήταν πλαστό το νοσοκομείο του ΚΑΝΟ δεν διέθετε Επιτροπή Δεντολογίας η ίδια η Pfizer στην επερασπευτική της γραμμή αποκαλύπτει ότι δεν υπήρξε κανένας κανονισμός είναι όμως η κυρία που να πετεί έγκριση πριν τη διεξαγωγή μιας κλινική έρευνας Το φάρμακο αυτό που δοκιμάσαι, να πούμε κάποια λόγια πάνω σε αυτό, ήταν ένα ασχηρό αντιβιωτικό εβραίους φάσματος. Αρκετές ζωές σώθηκαν μένα, αλλά, δοκιμ... αλλά από τη δοκιμία 11 παιδιά πέθαναν, πιθανώς εξαιτίας της. Και κατοντάδες άλλα έμειναν με μόνιμες βλάβες από ισόβιους πόνους, αρθρώσεις και κοφώσεις μέχρι πλήρη αναπηρία. Αν το σχόδια Γενικότερα λίγο ότι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με γενικότερα με το πώ οι διάφορες φαρμακευτικέ βλέπουν στην Αφρική τη γη τη επαγγελία του, όπου μπορούν εκεί να κάνουν λόγο είτε τη ανυπαρξία νόμων που τα απαγορεύουν, είτε γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη ανάγκη για επιβίωση, βγάζοντα κέρδο και λέγοντας ότι, Κοιτάξτε, έχουμε αυτό το φάρμακο, μπορεί να βοηθήσει. Και οι άνθρωποι τρέχουν εκεί να το δοκιμάσουν. Ηδη δεν έχουν τα λεφτά να πάρουν κάποιο άλλο. Ηδη δεν έχουν γνώσει δεν ενημερώθηκαν σωστά. Ε, Όπω γενικότερα και άλλε εταιρείε το έχουν κάνει αυτό. Όπω επίση και με διάφορα τα, τα, τα εμβόλια για το, κατά του AIDS εκεί στην Αφρική. Αλλά μπορούμε να πούμε και παιχνίδι με τα φάρμακα γενικότερα και λίγο εδώ και πιο πρόσφατα, όπως είχαμε με τη γρίπη των πτηνών. Ευχαριστούμε ότι το Φεβρουάριο του 2009, αν κάνω λάθος, ο μεγαλύτερο παρασκευαστής εμβολίων Baxter έφτιαξε εμβόλιο που περιείχε ζωντανό λιό τη γρήπης των ποινών, και ανθρώπινο ιό και έστειλε αυτό το εμβόλιο σε 18 χώρες. Ε, σε πολλές χώρες δεν το παρατήρησαν αυτό. Στην Τσεχοσλοβακία όπου δοκιμάστηκε το εμβόλιο αυτό πρότασε παπαγάλους και όταν αυτοί πέθαναν αποκαλύφτει ο του εμβολίου η ίδια εταιρεία απέκτηση δικαιώματα για την παραγωγή του νέου εμβουλίου για τη γρήπη του ιού 1対1 παρόλο το φιάσκο της Baxter που προκάλεσε ορκή σε όλη την Ευρώπη τα μέσα μαζική συνημέρωση στην Αμερική δεν ανέφεραν καν το γεγονός του 2003, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το οποίο συνήθως ε, δικάζει εγκλήματα πολέμου ένας γερμανός γιατρός και πολλοί ακόμα γιατροί και με έκαναν μήνυση στις παρακάτω 8, φαρμακο... 8 φαρμακοβιομηχανίες Fischer, Merck, Glax, κρατήστε Klein την αυτήν, Novartis κρατήστε την για αυτήν, Amgen και AstraZeneca αναφερθήκαμε σε αυτή πιο πριν ε, μηνύθηκαν για... Οι κατηγορίες που τις απαγγέλτηκαν ήταν η γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι κατηγορίες αναφέρονταν κυρίως για το δίθαν θαυμαστό και σωτήριο έργο που κάνανε και στην Αφρική και στην Ασία, ενώ στην ουσία πίσω από τη γουρτίνα αυτή της... της ανθρωπιστικής βοήθειας κρύβεται η και δημιουργία νέων νέων αρρώστων πελατών για τις φαρμακομηχανίες και οι πειραματικές δοκιμές νέων θανατηφόρων φαρμάκων στοχούς πολίτες τρίτης κατηγορίας όπως αναφέρει το κείμενο της δικογραφίας. Όπω αναφέραμε και πιο πριν με τον ΙΤΑ 1-1, που δημιουργήθηκε ένα πανικό γιατί όλοι έπρεπε να πάνε να εμβολιαστούν. Τα κέρδη των εταιριών από την παροχή, παρα, δημιουργία ε, των εμβολίων ήταν τεράστια. Μόνο στην Βρετανία η κυβέρνηση έχει παραγγείλει 132 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, δύο για κάθε άτομα στη χώρα. Η Ελλάδα παρήγγειλε 8 εκατομμύρια εμβόλια με μέσο κόστο 7 ευρώ το καθένα. Ενώ ακύρωση παραγγελία για άλλα. Από Να αναφέρουμε λίγο ότι ένα ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο είχε βγει, το οποίο αργότερα μεταφράπηκε και σε ταινία και εξηγούσε το πώ λειτουργούν οι διάφορε φαρμακοβιομηχανίε σε χώρε τη Αφρική και τη Ασία είναι το, το βιβλίο Επίμονο Κυπορό του Τζον Λεκάρ. Το οποίο και η ταινία του είναι αρκετή αξιολόγη και δείχνει το πώ λειτουργούν. Ο οποίο και όλα έχει πει για όλη αυτή την κατάσταση ότι. Από όλα τα εγκλήματα του βιοκαπιταλισμού, η βιομηχανία φαρμάκων μου προσέφερε το πιο εύκολο παράδειγμα. Αξίζει ο κόσμος και να διαβάσει το βιβλίο, αλλά και την ταινία για να εμειωθεί πάνω σε αυτό. Είναι προφανής ο τρόπος με τον οποίο ε, αναζητούνται έτσι άτομα τα οποία θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και τα οποία δεν έχουν ενδεχομένω και άλλη επιλογή για να σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται, τα οποία θα δεχτούν να πραγματοποιήσουν, ε, ε, να, πραγματοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν μάλλον πειράματα. Πάμε λίγο, πάμε αρκετά παλιά, όπου το 1914-15 ήδη από τότε Φορυβημένο από του περίπου 3.000 θανάτου από πελάγραφα που καταγράφηκαν στην πολιτεία του Μισήσπου τη διετία αυτή, ο κυβερνήτη τη πολιτεία, Έρλ Μπρούερ, έδωσε το πράσινο φω για τη διεξαγωγή πειραμάτων στι αγροτικέ φυλακέ Ράνκιν, επικεφαλή στον δόκτωρα Τζόζεφ Γκολντμπεργκερ. Στου κρατούμενου που επέζησαν τι νόσου, δόθηκε χάρη, αν και όλοι δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν και θα προτιμούσαν να είχαν εκπίσει ισόβια ποινή στα κάτεργα παρά να αυτό το μαρτύριο. Λίγο πιο πρόσφατα που δείχνει πώ πραγματοποιούν αυτά τα πειράματα στι φαρκοβιομηχανίε. Ε... Οι γιατροί του πολιτιακού νοσοκομείου Willowsbrook τη Νέα Υόρκη μελούσαν επί χρόνια τη μετάδοση και την εξέλιξη πατήπηδα. Προσβάλλοντα με αυτήν όσα παιδιά είχαν σοβαρή διανοτική στέρηση και νοσηλεύονταν εκεί πέρα. Από το 1964 και μετά, και ύστερα από το θόρυβο που προκάλεσε η αποκάλυψη του πειράματο, το νοσοκομείο σταμάτησε να δέχεται ελεύθερα τέτοιε περιπτώσει παιδιών. Εκτό αν οι γονεί υπέγραφαν μια φόρμα που ουσιαστικά του αφαιρούσε το δικαίωμα να κινήσουν δικαστική έρευνα αν το παιδί του προσβάλλονταν από υπατήτηδα, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου δικαιολόγησαν τις στάση του, ότι επειδή το 70% των παιδιών που φιλοξενούσαν είχαν δείκτη νοημοσύνης μικρότερο του 20 και αγνοούσαν ω και του κανόνες κανόνε ήταν σχεδόν σίγουροι ότι θα προσβάλλονταν από τον ιό μέσω των περιπτωμάτων του. Ε, προφανώς και αυτή η λογική δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές ιατρικής και το πρόγραμμα διακόπηκε 6 χρόνια αργότερα, ύστερα από καταγγελίες. Αλληλεγγύη στον Νίκο Μαζιώτη, την Πόλα Ρούπα και το Κώστα Βουρνά. Παρόμοια πειράματα έγιναν και από το 1957 έως 61 σε περίπου 200 κρατούμενους του πολιτειακού συναγερμανιστηρίου του Ηλινόης, στο Τζούλιερ αλλά και σε άλλες φυλακές. Αυτό θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε αναφέροντας για ώρες σε διάφορα συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία δείχνουν πως η υπερχορήγηση φαρμάκων ή δωρεάν κλινικές δοκιμές ή η εθελοντική η εθελοντικη βοήθεια σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας εξυπηρετεί απλά τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών και καθόλου την ανθρωπότητα ότι βοηθάει την υγεία των ανθρώπων στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε πάλι, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίσουμε σε λίγο ε, με το πως οι διάφορες φορονομικομηχανίες ε, προφανώς δεν σέβονται ούτε καν τις, τις ζωές των διαφόρων ζώων και πραγματοποιούν πειράματα σε αυτές. Θα ασχοληθούμε με το παράδειγμα της Huntington Life Sciences αλλά και με διάφορα άλλα. Σύντομα πάλι μαζί σας, σε ένα-δύο λεπτά πάλι. Yeah. μα έστειλε ένα ακρατή. Ελπίζουμε να βρήκαμε τη σωστή και να είναι όντω αυτή. Που αναφέρει ότι μείωση των τιμών για τα εμβόλια που διαθέτουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο ανακοίνωσε θα προχωρήσουν μεγάλε φαρμακοβιομηχανίε. Σύμφωνα με τον BBC, πρόκειται για τι εταιρείε GSK, Merck, Johnson Johnson, Johnson και Zanofi Avenis. Ανακοίνωση η τιμή του εμβολίου για τον ιό Ρότα θα μειωθεί κατά 67%. Από 2,5 δολάρια σε 1,5 δολάρια αναδόση αν τι αναπτυσσόμενε χώρε. Ο Λίω Ρότα ευθύνεται για τη διάρκεια από την οποία υπολογίζεται ότι κάνουν τη ζωή του μισό παιδιά ετησίω. Και όσον αφορά το σχόλιο που έστειλε ο Κροατή για το ότι φιλάνθρωποι. Προφανώ ότι οι φιλάνθρωποι. Δε, το, το λέμε καθόλου τη διάρκεια τη εκπομπή. Ότι δε, οι φαρμακοβιομηχανίε δεν είναι τίποτα άλλο από άλλη μια καπιταλιστική επιχείρηση που στόχο έχει το κέρδο. Μειώνοντα τη τιμή του δεν κάνουν άλλο. Θα αυξηθεί η ζήτησή του, το, το φάρμακό του θα χρησιμοποιείτε πιο ευραίως Πού ξέρεις μπορεί να κάνουν και πάλι κανένα πείραμα να δοκιμάζουν κάτι καινούριο Ή μπορεί απλά να μην, να μην τους έκατσε το, με το φάρμακο αυτό να, να, το έπαιρνε, να μην προωθούνταν στην ευρωπαϊκή αγορά Οπότε είπα να το προωθήσουν εκεί πέρα, είναι πολλά που κρύβονται πίσω από όλα αυτά Πάμε τώρα έτσι το τελευταίο κομμάτι της που δείχνει με ποιον τρόπο οι διάφορες εργασίες εταιρείες εκμεταλλεύονται τα ζώα για να πραγματοποιήσουν τα πειράματά τους. Και έτσι πάμε έτσι στην... Χα... ξεκινήσουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό τη Huntington Life Sciences, η οποία όπω όπως αναφέρεται κιόλα από διάφορου ακτιβιστές που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, πραγματοποιεί οποιοδήποτε τεστ για τον καθένα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι αντί να πραγματοποιούν οι διάφορε φαρμακευτικέ εταιρείε πειράματα πάνω στα ζώα οι ίδιε, απευθεία αναθέτουν συγκεκριμένη εταιρεία να πραγματοποιεί τα πειράματα αυτά. Τα πειράματα αυτά που πραγματοποιούνται ε, Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, έχουν γύρω οι HLS είναι το μεγαλύτερο έτσι εργαστήριο δοκιμών στην Ευρώπη Έχουν γύρω στα 70.000 ζώα στο χώρο τους ανάμεσα αυτούς λαγούς, γάτες, χάμστερς, σκυλιά, ε, πουλιά αλλά και, και μαϊμούδες Όπως αναφορά λίγο το πέρα από το ότι κάθεται πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα τα οποία δεν έχουν κάνει τη δυνατότητα να επιλέξουν, δεν του δίνεται καν η δυνατότητα αλλά τους επιβάλλεται έτσι με αυτόν τον ιεραρχ... ιεραρχικό τρόπο ε... δηλαδή πέρα μόνο από αυτού, τα ίδια τα ζώα κακοποιούνται συστηματικά υπάρχουν και βίντεο αλλά και φωτογραφίες μέσα από τα γραφεία της HLS Αλληλεγγύη στον ολικό αριμπτή Γεράσιμο Κοροναίο Κατεζότητα για ποιοταξία σε ελληνική περίοδο. Και το δρόμο του ελκού αρνητής στράτευσης. Να πούμε κάποια ακόμα λόγια για την εταιρεία, αυτή η εταιρεία αυτή η οποία ε, μέσα τελευταία χρόνια εφτά, σε 7 ξεχωριστέ περι, ε, περιπτώσεις όπου οι κιτιβι, οκτιβιστές μπήκαν μέσα ω εργαζόμενοι και βγάλαν φωτογραφίες που δείχνουν ότι όχι μόνο τα ζώα κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες, μικρά κλουδιά πολλά μικρότερα του ενός μέτρου δίνοντα ουσιαστικά κανένα περιθώριο να κυκλοφορήσουν ε, δεν έχουν επίσης την κακοποίηση των ζώων όπως να χτυπάνε με μπουνιές στα μούτρα κάποια κοτάδια τα οποία απλά δεν κάθονται να τους κάνουν το εμβόλιο <Ροχή> <Ροχή> Τα πειράματα που πραγματοποιούνται εκεί πέρα είναι για εντομοκτόνα, φάρμακα, ε, λιπάσματα, χρωστικές ουσίες ε, υποκατάστατα, υπο, υποκατάστατα ε, γλυκόζης και γενετικά τροποιημένων οργανισμών και όπως αναφέρουν κάθε τρία λεπτά ένα ζώο πεθαίνει μέσα στα, στο εργαστήριο της Huntington συνολικά 500 ζώα πεθαίνουν κάθε μέρα εκεί πέρα Εδώ μπορεί να κρατήσετε μερικά ονόματα από κάποιες εταιρείε οι οποίες φάνηκε αυτό ότι μειώνουν τα κόστο των το φαρμάκων του, ή είναι εμπλεκμένοι σε διάφορες έτσι περιπτώσεις, είτε με μηνύσεις για εγκλήματα που έχουν κάνει σε διάφορου ανθρώπους με πειράματα Να αναφέρουμε μερικέ εταιρείε οι οποίε εδώ στην Ελλάδα συνεργάζονται μαζί με την HLS όπως είναι η Abbott, η Actelion, η AstraZeneca την οποία την έχουμε αναφέρει και πολλές φορές σήμερα η Glaxco Smith Klein που την αναφέραμε και πιο πριν η Μέρκη, η Μονσάντο, η Ζανόφη Αβέντη και η Σιγκέντα. Αυτές είναι μόνο οι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της στην Ελλάδα. Φανταστείτε γενικότερα παγκόσμια τι γίνεται. Μόνο μερικά από τα πειράματα που έκαναν δοκιμάζουν τι επιπτώσει αμόλυ, αμ, Πολλέ φορέ ανούσια πειράματα, όπω να, ε, δοκιμά, να δοκιμάζουν τι επιπτώσει τη αμόλυντη βενζίνη δεν, για να δουν τι επιπτώσει θα έχει. το πιο προφανές για το τι επιπτώσει μπορεί να έχει σε άνθρωπες, ε, άτομα. όπως να δοκιμάζουν τι επιπτώσει των καθαριστικών ε, σε, στα ζώα υποκατάστατα ζάχαρης που γνωρίζουμε ότι γενικότερα τα ζώα με τη ζάχαρη ε, πολλές φορές απο, ε, προκαλύ, τους προκαλεί άμεσα προβλήματα υγείας αλλά συνεχίζουν και δημιουργούν προβλήματα και προβλήματα, και προβλήματα. Ε, δοκιμάζουν εκτό των τσιγάρων δηλαδή έχουν δημιουργήσει κατασκευές όπου ε, έχουν εκεί πέρα ε, έχουν μηχανισμούς που βγάζουν έτσι καπνό και βάζουν ζώα να... Να αναπνέουν για να δουν τι συνέπειέ του. Πάλι ένα ανούσιο πείραμα γιατί έχει, ο, ο κόσμο είναι πλήρω ενημερωμένο και γνωρίζει και το βλέπει. Από τη στιγμή που βλέπει και τον καρκίνο του πνεύμα που εμφανίζεται στον ανθρώπινο, το είναι ανούσιο να συνεχίζει να κάνει τέτοια πειράματα. Αλλά του βολεύει αυτό γιατί καθαρά με, μια με ένα εξουσιαστικό τρόπο λένε ότι από τη στιγμή που τα έχουμε εδώ πέρα κάτι να τα κάνουμε. Το πιο ενδιαφέροντο είναι αυτό ότι έχω, έχει δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο ένα ολόκληρο δίκτυο από το βιομηχανίε οι οποίεκαν για να έχουν αυτή καθαρό το πρόσωπο του ότι εμεί δεν κάνουμε πειράματα σε ζώα και αυτά, εμεί μοιάζωμαστε το ένα το άλλο, αναθέτουν. Ε, στην εταιρεία αυτή, τη Χάντικ των Life Sciences να πραγματοποιεί τα πειράματα αυτά για χάρη τους ε, προφανώς και μετά αν γίνει κάποια μήνυση οτιδήποτε η συγκεκριμένη όλες οι εταιρείες τη στηρίζουν να τα πίσια, είτε οικονομικά είτε με δικηγόρους είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση γιατί φανταστείτε όλες οι φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου ή περισσότερες να χρησιμοποιούν αυτή την εταιρεία πραγματοποιούν τα πειράματά τους, ήδη μόνο το, ε, το, την περίοδο μετά το 2007 τα κέρδη της εταιρείας αυτής ανέβηκαν ε, 50 εκατομμύρια δηλαδή ανέβηκε το κέρδο κατά 5% 50 εκατομμύρια μόνο τον ίδιο χρόνο από τα διάφορα πειράματα που πραγματοποίησε. Στοιχεία που αναφέρουν κατά ποιον, για ποιο λόγο είναι άσκομα να πραγματοποιούνται τα πειράματα στα ζώα αλλά Αυτά συνεχίζουν έτσι, εκμεταλλεύοντας τόσο μπορούν Λιγότερο από το 2% των ανθρώπινων ασθενειών, περίπου στο 1,16% συναντώνται ποτέ στα ζώα Σύμφωνα με πρώην ε, επιστημονικό ανώτερο υπάλληλο τον, του hunting, των life science τα πειράματα στα ζώα και τα ανθρώπινα αποτελέσματα συμφωνούν μόνο στο 5-25% κάθε φορά να αναφέρουμε ότι το ρίξιμο ενός νομίσματος χωρώνα, οι γράμματα, είναι πιο ακριβές Θα ήταν πιο ακριβές στην περίπτωση αυτή, αν θα βοηθάει ή δεν βοηθάει το φάρμακο Το 95% των φαρμάκων που δοκιμάζονται σε ζώα απορρίπτονται αμέσω ανάκτηστα στα για τους ανθρώπους Τουλάχιστον 50 φάρμακα στην αγορά προκαλούν καρκίνο στα ζώα των εργαστηρίων Επιτρέπεται επειδή αναγνωρίζεται ότι οι ζωικές δοκιμές δεν είναι σχετικέ. Η Procter Gamble χρησιμοποίησε ένα τεχνητό άρωμα παρά το γεγονός ότι αυτό απέτυχε στι ζωικές δοκιμές προκαλώντας όγκου στα ποντίκια Είπαν ότι τα αποτελέσματα των ζωικών δοκιμών είχαν λίγη σχετικότητα με τους ανθρώπους Όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν για το ότι τα πειράματα σε ζώα μπορούν να οδηγήσουν λαθασμένα συμπεράσματα Λόγω των ανατομικών και φυσιολογικών διαφορών μεταξύ ανθρώπων και ζώων, το 88% των γιατρών που ρωτήθηκαν συμφώνησαν. Η Aruray είναι μόνο κατά 37% αποτελεσματική στον προσδιορισμό του τι προκαλεί καρκίνους ανθρώπους ενώ ουσιαστικά αυτά είναι που χρησιμοποιούνται συνέχεια σε τέτοιες έρευνες Γι' αυτό που λέγαμε για την το άσκοπο του να πραγματοποιούνται τέτοια πειράματα μέχρι και το 90% των αποτελεσμάτων των ζωικών δοκιμών απορρίπτονται, δεδομένου ότι είναι μη εφαρμόσυμα στον άνθρωπο. Σύμφωνα με μια μελέτη στη Γερμανία, το 88% των νησιγενειών προκαλούνται, περν... πε... προκαλούνται από φάρμακα που περνούν ως ασφαλή τις ζωικές δοκιμές. Επίσης, σύμφωνα με με ζωικές δοκιμές, πάλι, ο χυμός του λεμονιού είναι ένα θανάσιμο δηλητήριο. Άρα το αρσενικό, το κόνιο και η βοτουλίνη είναι ασφαλή σύμφωνα με τις δοκιμές αυτές. Ο κατάλογος συνεχίζεται και συνεχίζεται συνέχεια πάλι για ποιο λόγο είναι άσκοπο τώρα πραγματοποιούνται ε, ε, δοκιμές πάνω στα ζώα απλά είναι αυτό ότι όταν οι φαρακοβιομηχανίες δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους ή ε, αυτή τη στιγμή δεν, δεν, δεν τους έχει κάτσει να βρουν κάποια χώρα όπου να πάνε να το παίξουν φιλάνθρωποι προκειμένου να βγάλουν έτσι τα προϊόντα τους στο συντομότερο στην αγορά συνεχίζουν και δοκιμάζουν, κάνουν πειράματα σε ζώα Κάποια ακόμα στοιχεία Παρά τα πολλά βραβεία νόμπελ που απονέμονται σε ζωτόμους Δηλαδή σε άντμο πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα Μόνο το 45% συμφωνεί ότι τα ζωικά πειράματα είναι κρίσιμα Υπάρχουν τουλάχιστον 450 μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να αντικαθαστήσουμε τα ζωικά πειράματα Λόγο είναι ότι η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να, τα ίδια πειράματα προοπητοποιούνται σε εργαστήριο χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση είτε από άνθρωπο ή από... χωρίς οποιαδήποτε μάλλον πειράμα πάνω σε άνθρωπο ή ζώο αλλά παρόλα αυτά επειδή αυτό κοστίζει προτιμούν να το κάνουν έτσι τα ζώα τα οποία ε, τα εκμεταλλεύονται συνέχεια Τουλάχιστον 33 ζώα πεθαίνουν στα εργαστήρια κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίω στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. My mind into words, I stall, I fall, I'm losing it all, my inhibitions of wasting away the fact that the music's at a place nor far away yet i stray stick to my world in love with my life my beliefs and a girl but it's a luck i've had to love this crazy place the human race to get me wrong i still think we could change but this life the fact that time exists and we're here we don't come equipped with it all half the fun is learning and i'm having a ball while the world keeps turning my role is small but i'll make a change I hope you're feeling the same way I hope you're seeing what I say Yeah! It's possible to love someone And not treat them in the way that you want It's possible to see your eyes Be the devil in disguise with another front end It's possible to change this world Revolutionize the boys and girls It's possible to educate the next generation will over the world In this concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is God in my way, it's true what they say. The world is your chance to create. In this concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is God in my way, it's true what The World is Your Chance To Create This Concrete Jungle We Live Our survival is love that we give Now my instinct is got In My Way It's true what they say The World is Your Chance To Create This Concrete Jungle We Live Our survival Is love that we give Now my instinct is got In My Way It's true what they say The World is Your Chance To Create no more. It's Possible To Love Someone And Not Treat Them In The Way That Δεφέρουμε τι μερικά στοιχεία την Ελλάδα που στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πειρατόνα σχεδόν που κλειστικά για ερευνητικού σκοπού. Αφού έχει η μικρή βιομηχανία και βιομηχανία καλλι εικόνων. Είναι σχεδόν αποκλειστικά μεταπρακτικέ Ραδιο ρευλ, 88,7 στα FM. Κάνε τη φωνή σου όπλο. Radio Revolt, ανερισκό ραδιόφωνα, όλοι και Στην βρίσκονται περισσότερα από 10.000, με 10.000 πειραματόζω κατά κύριο λόγο από ποντίκια και αρουρέι και λιγότερα γορούνια, εποχοτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας και τον ΕΟΦ. Έχουν παραιτηθεί αρκετές φορές παρατυπίες όπως το αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίου και στο 2004 όπου χρησιμοποιήθηκαν οι μοίμι σκύλοι για τη μελέτη ασθενειών του Παγκρέατος από την ιατρική σχολή εκεί, παρόλο που απαγορεύεται η χρήση τους για αυτό το σκοπό. Και για να αναφερθούμε λίγο συγκεκριμένα με ποιους τρόπους γίνεται να, να, να, να μην πραγματοποιούνται πειράματα ούτε καν στα ζώα η, Ευρωπαϊκή... Η Επιστημονική Επιτροπή τη ΕΕ επικύρωσε πέντε νέε εναλλακτικέ εργαστηριακέ μεθόδου ελέγχου προϊόντων. Οι νέε αυτέ τεχνικέ θα εφαρμοστούν σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπω το υγρό πλησίματο πιάτων, κρέμεα προσώπου και χιλιάδε ακόμα βιομηχανικέ ουσίε. Ένα από τα τεστ αυτά μιμείται το ανθρώπινο δέρμα και τι αντιδράσει στο χημικά με τόση ακρίβεια, ώστε ίδιο οθετεί το στάνταρ προκειμένου να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται κουμίλια για αυτό το λόγο περίπου 20.000 ετησίω. Δύο τεστ από τα πέντε ελέγχουν αποτελεσματικά του αεριθισμούς των ματιών, ενώ ένα τεστ πρόβληψη αλληλογιοκών δερματικών αντιδράσεων θα σώσει, θα, θα σώσει τη ζωή 240.000 ε, ποντικιών ετησίως. Τα τεστ αυτά είναι συνθετα και απαιτούν τόσο την ανάπτυξη μοντέλων στους ως καλλιέργειο ιστών και κοιτάρων σε εργαστήριο, και επειδή είναι και πολύ έξοδα πολύ δάπανε, γι' αυτό τον λόγο προτιμούν οι φανακευτικές εταιρείες να κάνουν πάνε απευθείας το φθηνό, το εύκολο, το γρήγορο, το οποίο είναι τα πειράματα στα ζώα. Σε κάποιο σημείο αυτό λοιπόν η θεματική εκπομπή για τα παιχνίδια του φανακοβείου μηχανιών έφτασε στο τέλος της Αν μπορούμε να κάνουμε ένα επίλογο είναι γενικότερα ότι σε αυτόν τον εξουσιαστικό καπιταλιστικό κόσμο όπου το κέρδος μπαίνει πάνω απ' όλα πάνω απ' όλα μπαίνει το πώς θα πουλήσει ένα προϊόν ούτε κάνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη ζωή ε, ούτε κάνει κα... οποιαδήποτε ενδιαφέρον για τα διάφορα ζώα τα οποία έχουν κρυθεί από κάποιου ανθρώπους απευθείας ότι έλα μωρέ είναι ζώ, το κάνουμε ό,τι θέλουμε ο καθένας μας πρέπει να αντιδράσει σε αυτό <Τι> τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό θα είναι μέσω της, α... της αντίδραση του καθενός οι γιατροί λογικά θα λογικά, γιατί θα πρέπει να αντισταθούν τις φαρακοβιομηχανίες και να τους πούνε ένα βροντερό, όχι. Οι ίδιοι ασθενείς θα πρέπει να... Είναι λίγο δύσκολο που θα πρέπει να το ψάχνουν, γιατί αν βλέπουν ότι ο γιατρό γιατρός δίνει συνέχεια ένα συγκεκριμένο φαρομοκούγη όταν πάνε στο γραφείο του έχει 15-20 διαφορετικά διαφημιστικά στυλό και κούπες να του πιάσουν μια κουβέντα, ενδεχομένω έτσι να το ρωτήσουν και τι άψη αυτό και να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να τον πείσουν. Για τα πειράματα στα ζώα, η στάση μα και ω αναρχική είναι κάθετα αντίθετη. Δεν ανεχόμαστε καμία εξουσιαστική δομή, γιατί να πραγματοποιεί πειράματα στα ζώα, χωρί καν τη θέλησή του, κρίνοντα απευθεία ότι είναι κατώτερα, είναι μια εξουσιαστική δομή στην οποία βρισκόμαστε απέναντί του. Υπάρχουν διάφορε δομέ και οργανώσει όπω η ALF και η ELF οι οποίοι ε, στέκονται και μάχημα ε, στις καταπολεμούν με άμεσης δράσεις έτσι όπως θα έπρεπε Ο καθένας να, να μπορεί να ψάξει λίγο για το ποιε φαρακοβιομηχανίες γεν, ή γενικότερα και ποιες άλλες εταιρείες φαρακοβιούν πειράματα στα ζώα και να κάνει και το δικό του μικρό εμπάρκο οποιαδήποτε κίνηση μικρή ή μεγάλη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το βασικότερο θέμα είναι ότι όσο υπάρχει ο καπιταλισμός, όσο είναι η ζωή μου ο θάνατός, όσο ο καθένας σκέφτεται το κέρδος και το πώς θα προχωρήσει, πώς θα βγάλει περισσότερα λεφτά, τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι όπως είναι. Είναι διάφορε μικρές μάχης που πρέπει να δίνονται καθημερινά. Λοιπόν και αυτή η εκπομπήφθηκε στο τέλος της Ελπίζουμε αυτά τα οποία ακούστηκαν στην εκπομπή να... να, να βοηθήσουν στη δημιουργία συνειδέσεων και γενικότερα να καταλάβουν λίγο πως λειτουργεί αυτό ο κόσμος Καταλαβαίνοντα πως λειτουργεί είναι πιο εύκολο να τον καταστρέψεις ε, Αύριο ε, έχουμε στο σταθμό στις 5 με 7 αναδρομή στην ιστορία του αναρχικού κινήματος, το πρώτο κομμάτι, πάλι ζωντανά, στις 5 η ώρα. Αυτά από μένα, καλή σας συνέχεια. Είμασταν εδώ ζωντανά, στους Radio Revolt 88 και 7 στα FM.